Κύριε Μπαρβαγιάννη Κύριε Βυσδέκη Πορφύριε εποχή, Ναι, πλησιάζει η εποχή που θα αυτοκτονήσει ο Καλαμούκης από Μελαχολία Γιατί Γιατί θα έρθει ο κομμουνισμός Ο πρώι γραμματέα του Κυρινικού Συμβουλίου Συκνέ Θα χαμίσει τι πολυοθηκές Γεια σας Αμάν oh, Το κέρδο είναι θεμητό, όχι η αισχροκέρδεια Δεν είναι αποδεχθεί Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομένος <συλίξε> Χαμήλωσε λίγο. Δεν μπορώ, πρέπει να σε ακούω. Ναι, αλλά πρέπει να με ακού κιόλα. Πρέπει να σε ακούω. Ναι, αλλά και να μ' ακού. Ναι, αλλά άμα δεν σε ακούω, πώ θα σε ακούω. Ε, και πώ θα με ακού αν δεν με Ναι, είμαι πολύ ανώμαλος. Πολύ, εντάξει, Πολύ από εμά εδώ. Άλλο γνωστό και προέκυψε πάντων, για πε. Ποιο ήταν αυτό, δε? Όχι αυτό που νομίζει. Το και τον παίζω. Το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 Καλά κάνει και εσύ το θέλει. Σε πίτσα θέλω αυτά τα ερωτήματα. Μην απαντήσεις, ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι. Οκ, okay, εσύ έχει το πικρόφωνο, εσύ έχει και τον νόμο, αλλά εντάξει, οκ. Okay, έχεις εξουσία την κάνεις ότι θέλει. Όχι, όχι, κάνεις... σου δίνω και εσένα, εξουσία, δεν κατάλαβες όταν μιλάς. Εδώ σου δίνω εξουσία. Δεν μου, δίνει. δε μου δίνεις εξουσία γιατί εσύ απαντάς με τον τρόπο τον οποίο απαντάς. Και εσύ ρωτάς Έτω... με τον τρόπο που ρωτάς. Τι είναι, ο καθένα όπω θέλει τοποθετείτε. Το Από εκεί και πέρα. Και εγώ σου απαντάμε το αντίστοιχο Θα μου πεις πως τα απαντάω Αλλά σύμφωνα με τα προηγούμενα που έλεγα Θα μου πεις πως τα απαντάω Ταιριάζει Έλα, Αποστολή. Λοιπόν, σχετικά με αυτό που λέει ο Θήμιο τώρα για το BBC που θα προβάλλει τον ντοκιμαντέρ αυτό για τα Πουσμπάκ και του θανάτου στο Αιγαίο από το ελληνικό λιμενικό κτλ. Ναι. Έτσι. Θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό. Όταν το 1945 οι σύμμαχοι μπήκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωση, ανάγκασαν του περίοικου τη πόλη που ήταν γύρω από τα στρατόπεδα συγκέντρωση και στι γερμανικέ πόλει, εκτό από το Auschwitz που δεν ήταν στη Γερμανία, που είχαν πολλά του Ονταχάου κτλ. Και του βάζανε με το ζόρι, με το ζόρι όμω και βλέπαν τι εικαλαιότητε που είχαν κάνει οι στρατιώτε. Μέσα στι στρατόπεδα τη κέντρωση. Αυτοί τότε υποστήριζαν ότι δεν ξέραν τίποτα και ότι όλα αυτά γινόντουσαν εν αγνία του. Ακριβώ ό,τι λένε οι σημερινοί κυρπαντελίδε, ότι δεν ξέρουμε αν γίνονται που και τα λοιπά θα φτάσουν κάποια στιγμή όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και θα πρέπει να δούνε τι φρικαλαιότητε που κάνουμε στο Αιγαίο και που σκοτώνουμε τόσου ανθρώπου. Εχθέ ήταν και το ένα χρόνο στα 600 άτομα που χαθήκανε στην πύλο, σε διεθνή ύδατα που τονίζαν και ξανατονίζαν τη ΑΡΟΔΕΛΤΑ εκείνε τι μέρε. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή. να δούνε με τα μάτια τους τις φρεκαλαιότητες που κάνει η πατρίδα μας στο όνομά μας. Γεια σου, τσολιά μου. Δεν ακούγεσαι. Γεια σου, τσολιά μου. Ποιο δυνατά, Μωρή. Τώρα ακούω. σου ακούω. Γεια σου ράκι όμορφο. Μάλλον, δεν ξέρω. Μ' που υποθέτει. Μπράβο. Ναι. Είναι δεδομένο ότι είμαι όμορφο. Η φέσεις. ομορφιά των ανθρώπων δεν είναι στο πρόσωπο τώρα. Αυτό που ακούω είναι όμορφο, έτσι καλώ. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Είναι δεδομένο, είναι όμορφο. Εντάξει, Στίχος. Τώρα μην με παρεξηγήσει. Θα είπα από Λοιπόν, ξεκινάω. Να. Η Ελλάδα σεραστώνει, τίποτα δεν την αγχώνει. Μπήκαμε σε ένα βαγόνι χωρί από την κορώνη. Αν δεν καταλήξει αυτιάς... σε μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, δεν λέει τίποτα. Για πες. Ο μας δεν υδρώνει την Ευρώπη Ο άριστος Τι Τι Εδώ στο Λέ, ξυλοφορτώνει πέρι... τέριαζε το μπάτσι δολοφόνη. Απλά το λέω. Λέω, μου, ένα μου βγαίνει. Μου γουδού. Αυτό είναι. Stop. <laughs> Πρέπει να έχει κατάληξη. Κάτι να το σε Ένα cliffhanger. Αυτό να δεν θα ακούω καλά δυνατά όμως. Κάτι έχει το τηλέφωνο σας. Δεν το δικό μου. Είμαι δυνατά τάτα. Τά. Χτυπάει μου δυνατά. Τα, τά, τά, τά. το μου Τα, Έλα ζωιά μου. Έλα. Μήκαν είσαι καλά. Είμαι καλά. Με τη ζωή που σαν τοπούλου ή το ίδιο μέρο ή μόνο το καλοκαίρι βρισκόταν στη θάλασσα. Και τα δύο. Και τα δύο. Ήταν καλή γιατί εμένα την έχω βρει μια φορά τώρα στην προκληρική περίοδο τυχαία, έτσι, και μου είμαι καλή καλή εντύπωση. Πολύ καλή εντύπωση και σε μένα ακόμα καλύτερη. Καμία σχέση με τη τηλεόραση. Στην τηλεόραση νομίζω ότι δείχνουν άύρια. Ό, oh, τίποτα από κοντά γαλλία που είναι αυτό το ήρεμο που βλέπει και λεφτά ψυχούλα μου, ψυχούλα. Καλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. <Ρεβαια> Τη βλέπει <συλίδε> και λέει αυτή δεν την εκμεταλεύονται τώρα. Θα την έχει κατσαδιά κάποιο. Μα ασφύχη, φρουρά, φρουρά. Γεια σα. Το κύριο πόστο ανακαλώ. Έκο είναι. Ωραία. Για να αυτό το κινητό που έχετε εγώ το λέω. Ποιο αυτό το κινητό, για ένα πόλο. Το πόλο, ναι. Έχετε κι άλλα. Έχω κι άλλα, ναι. Αλλά σα το πόλο σα μοιάζει. Τι θέλετε για τα άλλα, θα συζητήσουμε και για τα άλλα. Αν έχει κάτι αντίστοιχο, αν καλαστερμα έχει. Δεν έχω την ανόλο. Κουάν... Έχετε κι άλλο αυτό από αυτό ένα μαύρο από εκεί πέρα. Ένα για... TSI. Το πόλο. Τέλο. Δεν συζητάμε για άλλα, για το πόλο σε ζητάμε τώρα. Ωραία, για... να μιλήσουμε για το πόλο. Για το πόλο, δεν πήρατε. Για τον πόλο θα πούμε. Όχι μου για το πόλο και μιλάμε για το βόλιο, για το πόλο τώρα. Μόνο. Περδεύουμε τα τι θέματα. Για αυτό. Τι πραγματάκια έχει τέσσερι ρόδε. Α, τέσσερει έχει. Έχει τέσσερι. Ναι, κόπη και η ρεζέρβα. Δεν Έχει πέντε. Δεν έχει ρεζέ. Ο και η ρεζέ. Δεν έχει ρεζε τα κενουλιά. Τι έχει, δεν πιθανέ η ατλία. Έχει αντλία, ναι. Μάλιστα. Και έχει και μεγάλη που βουζέλα. Τυάζει στο λάστιχο και φυσά μέσα. Έχει να μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα ή όχι. Έχω μεγάλη όρεξη να μιλήσουμε για το αυτοκίνητο στον τρόπο που θέλω όμω. Κάνε μου τη χάρη τώρα. Εσύ κάνε μου τη χάρη με συμμετάκια, δεν είχα όρεξη να μιλάω για το πόλο. Και τα άλλα μπλάνια. Δεν ξέρω για ποιο. Έχει πραγματικά. Είχαγγελμα. Γιατί δεν μοιάζει Όχι, όχι, είσαι επαγγελματία. Έχω τα νεύρα αυτινού που μου έχουν πάρει 32 τηλέφωνα σήμερα για το πόλο. Ε, φίλε, να κάνει τα νεύρα σε αυτού που σε παίρνουν και σου λένε ότι είναι. Εγώ προσπαθώ να σου πω να πούμε και γέλα αυτό και τον άρθρο εδώ το στο απόγευμα και μου πουλά τη ξυπνάδα. Έχει δίκιο, σε αδίκησα. Πάμε από την αρχή. Με συγχωρεί. Έκανα λάθο. Ε, με φίλε μου, να σου πω κάτι. Την προηγούμενη βδομάδα είχα σου ότι φωνάζει... με Τώρα ποιο φωνάζει. Ποιο φωνάζει τώρα, ε, ε ο Τζουτζούκο Ποιο σηκώνεται πρωί. Ο του ντζού κόσμού. Ποιο μου βάζει τη φωνή Να μου χειστεί να μου πει! Ο Ζουτζούκο μου τον ζίνει τον καφέ, ο τζουτζούκο μου Γιατί δεν καταλαβαίνω το ύφο, ποιο δεν είναι επαγγελματία, τα βλέπει. Εγώ δεν είμαι παγκερματή, φυλά. Δεν είμαι επαγγελματίε. Παραγώ να μπορέσει να το κέντρο και τον γιό μου. Εκείλά δεν την πω όμω. Α άμα δεν την πω στην ξυπνάδα, λοιπάν πολύ, εγώ έχω ξυπνάδα. Έχει oh, oh, oh, πολύ έξω, Ναι, πολύ. Πάρε να τα μάτια για αυτό να Να σε καλά. Και εσύ κράτα το γιό σου για σένα, δεν τον θέλω. Ναι, Απόστολε, Έλα. Τι κάνει, μια ανταπόκριση από τη Γερμανία. Για κανένα, την περούτα ζέλφιλετάγεν σπρίχε. Την περούτα ζεφιλετά τη. Ναι, μην μου τα λε αυτά του σημείνη γιατί το έχω ξαναπεί. Τα είπα. Ήθελα να σα πω εκεί πέρα και να πω και στο φίλο των Ιρακινό ότι εδώ στη Γερμανία εμεί είμαστε λίγο πιο κάτω. Δεν είμαστε τόσο ψηλά στο Βερολίνο. Το Κούκουέ πήρε 15%. Είναι δεύτερο κόμμα στι ευρωεκλογέ, ναι, με την επιστολική.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 Μία κατασκήνωση που την κάνει το ΚΚΚΜ και η ΚΝΕ στη Βαβαρία στι 28, 29 και 30 του Ιούνιου. Όποιο θέλει μπορεί να βρει πληροφορίε μέσω του 902 και Μάτω. ένα τραγουδί. Αυτό κάνουμε τελικά. Παρακευή. Εξάγουμε κουμούνια. Αυτό κάνουμε. Ναι, αυτό είναι μία. Το είχα καταλάβει. Δεν αυτό δεν ξέρω. Αν μπορεί εσύ. Είναι το λεγόμενο το... το σφυροδρέπανο ντρέιν. Αυτό. Ναι, μπορεί να το εξηγήσει πώ αυτέ εδώ τι χώρε τη Ευρώπη που είναι μέσα πάντων, τόσο καπιταλιστικέ μετανάστε τέλο πάντων ψηφίζουν ΚΚΚΕ. Γίνεται. Γιατί ο Πρωθυπουργό μα ήθελε να. Εγώ καταρχά ε... νόμιζα ότι όλα είναι αγγελικά πλασμένα για του μετανάστε έξω. Αυτό, γι' αυτό, γιατί δεν ρωτάω. Πώ βγαίνει αυτό. Τώρα, γιατί... εγώ μέρες... επειδή υποψιάζομαι, είμαι λίγο καχύποπτο, φοβάμαι ότι ο Κουτσούμπα στέλνει κουτσουμπίνια σε διάφορε καπιταλιστικέ χώρε για να πάρουν τα μέσα παραγωγή σιγά-σιγά από μέσα. Ναι, αυτό μπορεί να του το επιβεβαιώσει. Θα τον έπαιρνε, λέει, σε ένα έρημο νησί, να το ρωτήσει πώ υπάρχει ακόμα κομμουνισμό. Ω προ το έρημο νησί, νομίζω ότι πάλι θα επέλεγα τον κύριο Κουτσούμπα, γιατί θα ήταν αλλά να συζητήσω ναι. σε βάθος τι είναι από το οποίο κάνει κάποιον άνθρωπο σήμερα να είναι κομμουνιστή. Σημαίνει κάποιο ναυάγιο έγινε. Οπότε η καντεμιά πάει σύννεφο εδώ. Έκλησης, δεν ακούω όσου είναι καλά, Μωρή. Τι να κάθομαι να ακούω. Αλήθεια, λέει. τώρα ακούγουμε καλά. Ναι. Λοιπόν, κυρία Δασκάλα, να μην λέτε άγνωστε λέξει στην εκπομπή. Τα εξανίστατε. Είναι δύσκολε λέξει αυτέ. Και επίση να θυμίσω. Είπε εξανέστη. Και εγώ είπα να τη πω χριστό εξανέστη, αλλά δεν. Για να καταλάβουν και κάποιοι. Ωχ, αγκολάει. <Σελίδι> Μπράβο, εξανέστη. Λοιπόν, και επίση να θυμίσουμε σε κάποιου ακροατέ ότι νέα δημοκρατία από τον Παπαδόπουλο και εδώ πέρα έχει κυβερνήσει 20 χρόνια και διορίζει και δικαστέ. Λέμε τώρα. <Σελίδι> Μ' ακούτε. Βεβαίω. Αποστόλη, έκανα μια απερισκεψία, μια αποκοτιά, μια τρέλα. Τι έκανε, Μωρή? Τι μέρε του καύσωνα. Είχα ανοιχτό το κλιματιστικό επί 20 ώρε 24 ώρε για 3-24 ώρα. Έκανε και εσύ τι πατάλη σου όμω. Ναι, τι πάθω τώρα. Ε, βγάζουν δάνειο νομίζω οι τράπεζε στο κλιματιστικό δάνειο. Αυτό. Α, ναι. Κάπω πρέπει ναι. να ξεπληρώσει, δεν γίνεται. Σωστό. Διάβαζα προχθέ τι μεταβολέ στην τιμή ρεύματο στι 15 Ιουνίου. Σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Αντούμα παντού υπάρχει